Ε, τον εγώ είμαι. Είσαι σίγουρα εσύ ή η Μπουλουμπίνα. Μπουλουμπίνα. Εγώ είμαι Μπουλουμπίνα χωρί τον Μπου. Μάλιστα. Δεν σε αναγνωρίζω πάντω γιατί έχει αλλάξει κάτι, έχει πιει κάτι. Έχω κάνει να μπόντοξε στι φωνητικέ μου χορδέ. Αλήθεια. Ναι. Ε, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Απορώ πόσο κούλι δεν σε έχει πάει ακόμα στη ένα και την που μιλάει δεν το βλέπω ρε, Τίποτα, παιδί μου ξεχασμένους κλασμένους μας έχουνε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 Α, ωραία. Είμαι, Εγώ... είμαι ωραίο ω Έλλην. Τόσο όσο. Αλλά κοίταξα να δει. Ξέρω να τη χρησιμοποιώ όμω. Αλλά δεν μετράει το μέγεθο τελικά. Μπορεί να μην την έχω τόσο μεγάλη, δεν είναι μικρή. Αλλά ξέρω να τη χρησιμοποιώ τη σημαία μου πολύ καλά. Α, Ωραία, ωραία. Ναι, γιατί και μετράει και η τεχνική. Σωστά, μετράει η τεχνική. Είμαι τώρα πατριώτη χωρί τεχνική. Εντάξει, βέβαια πρέπει να την κουνάσω σωστά τη σημαία. Αχώ, την κουνάω και τη σημαία και μια χλαδιά Ναι, παρακαλώ. Επόμενη γραμμούλα. Αυτό είναι από άλλη λίστα. Αυτό είναι από άλλη λίστα που λες και το μήνυμα. Γεια σου. Για. Τι κάνεις. Καλά. Λοιπόν άκου ένα μήνυμα για το βατραχωμάτι τον πρωθυπουργό μας. Τι το λέτε βατραχωμάτι του γουρλωμάτι. Γιατί δεν είναι επειδή τα έχει ψηλοφτιάξει τα μάτια του και τα κάτι έχει κάνει. Τι έκανε. Το στόματι, τι έκανε. έκανε χτύπησε, χτύπησε το πόδι της σχοινάς. Έκανε botox. Όχι. όχι, όχι. νήματα, μιλά.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 Είμαι και το καφέμαι κιόλα. Έχει κάνει μόνη καμιά εταιρεία ή είσαι τελευταία βλάχα. Κατά μερίγανη έχω κάνει, τέλο πάντων. Α, εσύ χτύπη μετά θε και δουλειά. Κάνε μωρή, μια εταιρεία να δει το φω. Τι να κάνω, εταιρεία δικιά σου. Τι εταιρεία, καθαρίστρια. υπηρεσίες, είπε υπηρεσίε. Τέτοιο, ξέρω εγώ. Είναι ότι θα δημιουργήσετε μια ομάδα εργαζομένων σε μια πόλη, α το πούμε στην Αθήνα, και θα παρέχετε τι ίδιε υπηρεσίε καθαριότητα στο δημόσιο, με ένα τελείω διαφορετικό εργασιακό καθεστώ. Και εγώ δεν μπορώ να κάνω καθαρίστρια. με νοιάζει, αν μπορεί, σου είπα κάνε.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 Ποιο άλογα, δηλαδή που έχεσαι έχουμε μπροστά Λέβε... το μνημείο του Αγνώσου Στρατιώτη Και πιο κάτω το μνημείο του Χεσθέντα το, Υπότι Το μνημείο Του Χεσθέντα Υπότι Εσύ έτσι ελληνικό Βλωσοπλαστικό <laughs> <laughs> Αγοράκι μου, να είσαι καλά να είσαι καλά, γεια Ναι, παραπολιτικά Ναι, ναι, τα ίδια Έλα, αποστολή. Έλα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 καλόδια εδώ τίποτα Να το μετρήσουμε πόσο ψηλός είναι Αργεί πολύ αυτό Αργεί το ανεκδοτάκι αργεί Όχι όχι Ωραία. Γιατί δεν το μετράτε κάτω Έξυπνος που είσαι Δεν θέλουμε να δούμε πόσο μακρύς είναι Πόσο ψηλός Τέλειωσε Ωραίο <laughs> Α, Τέλειωσε έτσι Α. Έγινε ναι. να καλά Γεια σας Απαστολή Γεια γεια, γεια, γεια.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 Λοιπόν, να σου πω, ξέρει τι μου αρέσει πολύ σε αυτή την κυβέρνηση. Πάρα πολύ όμω. Η αριστεία τη. Oh. <laughs> όχι, όχι, όχι. Ah. Πέρα από την αριστεία του που είναι αυτονόητο. Το ότι οι υπουργοί, βουλευτέ και οι τέλο πάντων δεν θέλουν να κάτσουν στα βγάτζου, ρε παιδί μου, αλλά θέλουν να το παίξουν εμπειρογνώμονε και σε άλλα πόστα. Μάμα ξέρουν οι άριστοι, έχουν ευρία γκάμα γνώσεων. Αλέσαι. Μα δεν είσαι άριστη, γι' αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει. Δεν φαίνεται στον όμω, ρε παιδί μου αυτό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ε, Μάζεψε τα λόγια σου... Μια λέει πως οι νέοι για την ανεργία του επειδή δεν μπορούν να καταθέσουν σωστό βιογραφικό. Πάρα πολλέ φορέ υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία πάνω από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο για να ψάξουν δουλειά. Αλλά δεν <σκυρίζει> κάθονται να κάνουν μια σωστή δόμηση βιογραφικού για να μπορέσουν <σκυρίζει> να διεκδικήσουν μια θέση στην εργασία. <σκυρίζει> άλλη κρίνει την επιστημονική κοινότητα. Και επιτέλου να βγει αυτό το, το εμβόλιο, το οποίο κατά τη γνώμηση, το έχω πει και Είμαι <σταλεί> η άριστη, τα κρίνει, παιδί μου. Θα αφήσουμε την επιστημονική κοινότητα. Καρχά η επιστημονική κοινότητα είναι η κοινότητα. Κάθε κοινότητα έχει τα προβλήματά τη. <σταλεί> δεν ξέρει <σταλεί> ο Κυριανάκη. <σταλεί> εντάξει, την άλλη που αποφασίζει να ρουφιάσει. Δεν είναι ο Κυριανάκη, <σταλεί> κανένα άσχετο, τον πήγαμε εκεί πέρα τυχαία. Όχι. Ε, είναι, γι' αυτό δεν είναι άσχετο. Δεν ξέρει την έχει ότι Η ενημέρωση που έχουμε για τον συγκεκριμένο είναι ότι λέγεται μπυσσ. Μη λέτε το, το όνομά του τώρα Δεν είναι κανονικό ανοίγει, αυτό που κάνει. Μόνο ο Μποχδάνος ότι την έχει την πρωθιά αποστόλη δεν γίνεται Ναϊκισμός Δε δεν, δεν γίνεται <στασίλυν> <στασίλυν> Μου λες δεν γίνεται έτσι Μου λες δεν γίνεται Μου λες δεν γίνεται έτσι <γίνεται. στασίλυν> Καλά Και τώρα τελευταία Και τώρα τελευταία έρχεται να το παίξει ειδικό σχετικά με την κουλτούρα των επιδομάτων. Ποιο καλή το κυρνάκι, μπορεί να μου πει. Εποίε εδώ. Ποιο τον κυρνάκι και γιατί. Συγχίζεται με ποσότητα, έλα να μου πάρει από το αγάπη μου, έλα να μου πάρει, δεν μπορώ. Αφού να σε κάνω αγκαλίτσα; Έλα ναι, δεν γράψει. καλό ποστόλιά αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Και θα έρθω. Α ποστόλια μου έλα πάρε από εδώ. Κλησάρε, δεν τρέπεστε. Καντώνη αγάπη μου έλα πάρε μου από εδώ. Ξέρω ότι οι ηγεσίε δίνουν το καλό παράδειγμα γενικά στου πολίτε. Οι ηγεσίε να δει. Συγκεκριμένε δεν είναι ηγεσίε, είναι ηγεσίε. Οκεσίε, ηκεσίε. Θυμάμαι τώρα με αυτό που είπε ο Γιάννη λέει ότι εγώ λέει να πάω στην Κρήτη. Εμένα δεν θα με κρατήσει <χω> κανένα <χω> να μην πάω στην Κρήτη. Σας το λέω. Αυτό είμαι σίγουρο. Σα το λέω. Οι ξεκάμα... υπόλοιποι θα μπορέσουν να, να πάνε στην Κρήτη. τώρα κιόλα. Πούτσα τη όλα. Πώ πάει ο Κυριάτο, κάτι σαν πρωτοκυριακή εκδρομή. Σου λέει εγώ δεν θα πάω, έτσι Φίλε, καλά, Μαρέβα λες τώρα, θα και λες, και όχι εσύ. μ' αρέσει. Μ Μαρέβα. Μαρέβα, Μαρέβα, μισοτάκι. Λά σου πω, μ' αρέσει το καπιταλιστικό σύστημα γιατί μπορεί να σε βάλει να πληρώσεις το οτιδήποτε αλλά σε ενημερώνει. Σ' αρέσει Α, δεν σ' αρέσει, θα. αυτό είναι. Παράτα μας. Πρόσεξε τώρα να δεις. Ή ο εφοπλιστής είχε φορτώσει το καράβι full και βρήκε από κάτω ή αυτοί που έχουν εκεί το, το αυλάκι στη Διόρυγα δεν καθαρίσανε καλά από κάτω. Κατάλαβ Και δεν έχεις και ένα χρυσοχοίδι είναι... όταν χρειαστεί να σου κλείσει τη διόρυγα για να μην χρειαστεί να κάνει άλλη. συντήρηση Να πως έκανες την εθνική Γιατί έκλεισε η εθνική οδός. Η, οδός η οδός έκλεισε με δική μας απόφαση με δική μου απόφαση συγκεκριμένα ως αρμόδιος υπουργός Το Αυτό εκεί είναι... την πατήσαν, ότι δεν έχουν ένα καλό χρυσοχοίδι να κάνει βρωμοδουλειές Θέλει να δει, ενημερώνει ο δημοσιογράφο πόσα δισεκατομμύρια χάνουνε το μήνα. Οπότε σου λέει: Όταν το μπρόκολο, το γάλα, το ψωμί είναι πιο ακριβά, δεν μπορεί να τα πληρώσει ο εφοπλιστή ο Κακομήρη. Σα αρέσει το μπρόκολο. Μη, ε! Το μπρόκολο σα αρέσει. Και το κουνουπίδι μου αρέσει. Και το κουνουπίδι μου έτσι, αρέσει. Πάρα έτσι πολύ. να μου βάζει κουνουπίδι παντού κάτι. πάνω μου. Έτσι, μωρό μου. Τώρα, πάω τώρα και στην ατζούγια. Να μου ρίχνει ατζούγε πάνω μου. Αυτή λοιπόν η ατζούγια είναι ατζούγια Ισπανία.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 Α, ah, και πει να απαντήσει ότι δεν είσαι καινούριο, είσαι παλιό. Εγώ ξεκινηθώ από το 2011, αγάπη μου, δέκα χρόνια. Αχ, ah, βγάλτε τα όχι έξω, κορίτσια, σφαχτείτε. Σφαχτείτε στην ποδιά μου. <laughs> και όχι μόνο ήρθα στην παράσταση, αφού έκανα ολόκληρο αεροπορικό ταξίδι για να σε δω. Σιγά, μουρρύ. Και σε αγκάλιασα. Να. Και σε φίλησα. Έλε, σταμάτα. Σε χούφτωσα και λίγο. Πάδο, ah, δεν τρέπεστε, ανώμαλες. Ναι. Και φωτογραφήθηκα με γκαλίτσα. Ωπα, oh, να τα. τίποτα, <laughs> ε, εκείνη... κιότεψα. <laughs> Εκεί έχασε, Τίποτα, τίποτα. Επίση, ο ταρίφας σου την πέφτει πάνω από 15 χρόνια. Καλά, αυτό είναι άλλος ονόμαλος. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια σειρά, σόρι, αλλά. Καλά, μην πούμε για τον κύριο Βασίλη τώρα. Α, ναι, ναι. Άσε τώρα, μην μου ανοίξει το στόμα. <laughs> Γεια σου, το κουτσαβάκι Τι... στην. Φίλε. Αποστολή. My house is 10 minutes from here. You <laughs> know So my house is 10 minutes 10 Ten minutes? Let's go have a quick live on Faculo. Ah, sorry. Yes. In fact, Colombia. Colombia, na? Colo, Colombia. Colombina. I mean, the only thing I know is that he's been talking about one of the many places he's been. Don't you think so? He said he's Ναι όχι έχει και πάρα πολλά Αν αυτό το δεν ήταν ο γιος του μιτσοτάκη Και ζούσε ας πούμε κάπου στην επαρχία σε ένα χωριό Θα ήταν ο τρολός και ο του χωριού Ενώ τώρα Ενώ τώρα είναι ο τρολός και ο γραφικός ο Με εξουσία ο το ίδιο με εξουσία Έλεγε ο Μπουμπούκος για τα χρέη που πρέπει να πληρώνονται Αχα. Τα χρέη είναι για να πληρώνονται Αυτή είναι η βασική αρχή του οικονομικού συστήματος το οποίο ζούμε. Σήμερα οι εταιρίες εταιρείε νομίμως τηλεφωνούν. Ε, εννοεί μήπω και του πιλαδάκι και του Κοντομινά και της Νέα Δημοκρατίας και του Πασόκ. Ε, ναι, ε, όχι όλα, δεν εννοούσε όλα όλα. Μήπω εννοούσε και των ομάδων που αλλάζουν αφημή. Όλα όλα είπαμε δεν τα εννοούσε, εννοούσε ναι, κάποια. Ναι. Κάποια από το χωριό όμως χρέη, δεν τα ξέρεις. Ε, αυτό ήθελα να για τα χρέη γιατί είναι... αλλά εμένα δεν με ενοχλούν όλα αυτά τα καθήκια εμένα με ενοχλούν ο μαλάκας ο νοικοκυρέος ο κύριος ο οποίος επαναστατεί για τα χρέη του φτωχού γιατί δεν τα πληρώνει αλλά για τους άλλους λέει ε τι να κάνουμε έτσι είναι το σύστημα τόσο μαλάκες είναι άρε που να τσιπνίσει ο μαλάκα ο λαό.